Να σου κάνω μια ερώτηση, Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε σου Σε πιλάει ο Σε Αυτή. Τελικά να σε Α, δεν είναι αυτό. Ή του φταίει που με την οβάρδη. μου. Το λουμπάκι, μου τι ονειρεύεσαι, Τουλούμπες στον ρεύε, τουσούκο του με πει, του αυτή. Του Τουλουμπάκι παιδί μου, τουλπάκι, τουλούπα η Σαν τουλουμπά. να είναι του Αυτή η τουλούμπα δηλαδή φταίει γιατί πολύ είναι του και το μου. και Σα ακούω τώρα, Πόσο καιρό που μιλάμε για τα σκάνδαλα του Παπα, του Μιατρούταλον. Έτσι και αλλιώ πάλι θα τα καλύψουν μεταξύ του. Άντε καλέ. Έλα καλέ τώρα, σοβαρά. Αυτό που δεν παίρνουν χαμπάρι, ότι μέσα στη Βουλή περνάει το πιο απεχθέ νομοσχέδιο για τι διαδηλώσει και κάθονται και ασχολούνται τύπο ένα, τύπο άλλο και δεν βγαίνουν στου δρόμου γιατί την άλλη εβδομάδα σίγουρα θα υπάρχει συγκέντρωση. Ή θα κάτσουν πάλι στην καρέκλα του και θα λένε: Ξέρετε κάτι, εντάξει, μου ωραία. σε να βγουν οι άλλοι. Μα σημαίνει πώς θα λέμε, σε ναι, θα να θα λένε: Αν δεν βγουν οι άλλοι, άλλοι. μην πλέξουμε, μην βγούμε υπεύθυνοι πορεία. Μπράβο, έτσι μπράβο, Β' Ακριβώ. Λοιπόν, πάλι αυτά δεν θα τα πάρουν ποτέ χαμπάρι. Αυτοί οι άνθρωποι ήδη θα, θα, θα το πω. Το. Θα το ξύνουν. Θα το ξύνουνε. Θα το ξύνουνε. Εγώ δοσπούνω. Α, yes. Θέλω να κάνει μια φάρσα σε έναν δήμαρχο. Εγώ, σε ποιον, στον Αθηναίο, δεν χρειάζεται. Φάρσα είναι αυτά που κάνει ο ίδιο κάθε μέρα. Αποστολή μου εσύ Εγώ εμένα γιατί Γεια σου Ιαννούλα από Νεάπολη Καλό μήνα Γεια σου Λαννούλα Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο Και εσένα και στο συνεργάτη σου είσαι Δεν είσαι πέρα... η Ιαννούλα από τα ανέκδοτα έτσι Όχι <laughs> Το φρικιόκειο που κάνει διάρκεια Ναι εντάξει οκ για πες Αποστολάκη λυκέ Τα μπουζούκια έχουν ανοίξει Εσείς γιατί δεν δίνετε παραστάσει. Δεν είμαστε μπουζούκια Δεν θέλω να σας ταράξω. Τώρα είναι πολλά για χθε καταρχά Ναι, εντάξει, εντάξει τώρα που με θυμήθηκε, με δεν θέλω. Εντάξει, να σου πω κάτι πάθος, Εγώ σε Μούτρα. Κάθε, μέρα. Ε... κάθε μέρα. Κάθε μέρα και τουαλέτα και χωρί τουαλέτα, να ξέρει. Μούτρα, τι τουαλέταρε. Τουαλέτα. Πήγα το τουαλέτα. τουαλέτα, τα φιλαράκια μου είναι. Εγώ έτσι παίρνω πάντα του μου. Να σε καλά, πολύ τιμητικό. Είναι, είναι τιμητικό πάντα, αλήθεια, εγώ Τέλεια, φίλε, να είσαι καλά, χαίρομαι, αυτή Αυτό το φήμηση. που είναι γαμάτο και θα δώσω κρέτη στον Πολάκη όμω είναι γιατί έφαγε 7.000 καποζημίωση ο Πολάκη να πληρώσει. Γιατί έφαγε 7000 που καποζημίωση γιατί τον είπε. Καραφλή πόρνη του Σκάι, <laughs> κομπλεξικό μισατροπικό υποκείμενο και ασήμαντη πολιτική μετριότητα. Μα ίδιο... θα έλεγα ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. <laughs> Φίλε, εγώ του δώσα κρέτη στον Πολάκη, πραγματικά έλυσα να είναι καλά, δηλαδή να έχει λεφτά να πληρώνει 7.000 για τέτοια πράγματα. Ήταν ό,τι καλύτερο έχει πληρώνει 7000 πραγματικά πολύ δυνατό Έλα, Τι κάνει αγόρευο. Όμορφα, εσύ. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ο Δημητράκη σε τηλεφωνεί. Μίλα σου, Δημητράκη. Λοιπόν, ποιε είναι δημοκράτε που θέλουν να φτιάξουν το νόμο για τι απαγορεύσει. Να θυμηθούν την 5η Μαρτίου 1943. Όπου οργανώθηκε εν μέσω κατοχή η μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε ποτέ στην Ευρώπη από το ΚΚΕ και το ΕΑΜ. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι του λαού δεν μπορούν να το σταματήσουν. Βγάλτε όσε απαγορεύσει θέλετε. Εδώ είμαστε. Ειδικά με βγάλουν απαγορεύσει. Εκείνα δεν ήμασυε. Εμάς... Είναι και καλύτερο. Μη Είναι αγχώνες, είναι καλές οι απαγορεύσεις. Τέτοιου είδους είναι καλές. Πισμόνουν περισσότερο, έλα, γεια. Ναι, ναι, γεια σου, γεια σου, γεια. Και έχουμε πισμονή. <Κι> ναι. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνος σαν τα ψηλά βουνά, να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε, κύριε Αποστόλη Παρπαγιάνη. Γεια σας. <Κι> νωρίς το θυμήθηκες. Επειδή το πρωί τον τον Μπλεβρυν, υποστηρίζει το πάμε για τι εγκεντρώσει ότι είμαστε οι καλοί. Υποστηρίζει το ΠΑΜΕ. Από ανάγκη τώρα, άλλο ήθελε να τα χάσει, τώρα κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα εγώ. Τα υποστηρίζει, λέει ο εχθρό σου να φυλάγεσαι. Ε, ε, εμένα ξέρει που μου τη δίνουνε, γιατί βλέπω ότι βουλεί το. Αυτοί οι συρριζέοι δεν ντρέπονται λιγάκι οι οποίοι ξεκίνησαν όλα αυτά τα δεινά που μα έχουν κάνει τώρα. Όταν λε και... ξεκίνησα τα δεινά, τυρί είναι σαν να λε ότι έστρωσαν το δρόμο για όλα αυτά. Ισχύει κάτι για τέτοιο. Α, α, α, α, α, αυτοί δεν το έστρωσαν το δρόμο, αποστόλ που μου. Ακού τρω πράγματα, δεν τρέπεσαι. 17 ώρε ήταν κλεισμένο εκεί μέσα, τι έκανε για παίρνου. Τι θε να πει, <laughs> ότι έκανε συμβασμού <laughs> και ήταν στα 4? Εκεί ήταν, όχι, Ε, Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. <laughs> δεν το δέχεσαι. <laughs> τι έκανε δηλαδή 17 ώρε με αποστολή, Δεν θα μάθουμε <laughs> τώρα ότι κάνει ο καθένα στο κρεβάτι του, είναι δικό του θέμα. Το ή στο πεδικο. κρεβάτι του. Τα μπράβο, αλλά μην μα το παίζουν και μωρέ τώρα, ότι δεν έκαναν. Μα τι μωρέ παρθένε τώρα, κάτι μουρλοκακομίρε είναι εσά, μα Ναι. Όχι, μωρί παράτα μας στο διάλοκο. Μεσημεριάτικα. Ναι. Ρε, είχε το τέλος. Άι, μωρί παράτα μας, η χτήρ που θα μου πεις Καλό μίνα. Καλή εκπομπή και θέλω να ακούσουν και τον βαρύ μάγκα τον Κάμενο. Ναι, τι. Θέλω να ακούσουν τον Κάμενο, τον βαρύ μάγκα, τον μεθίστακα. Πολύ γέλιο κύριε, πολύ γέλιο, πραγματικά Τι. Να με αυτό που λέτε εγώ ας πούμε ξεκαρδίζω αλλά κρατιέμαι Είναι βαρύ μαγκιάς ο είναι πολύ βαρύ μαγκιάς Πολύ, πολύ Έχετε αυτό το ύφος του δεξιού ρε Ρε πούμε που και καλά ήταν δικός μας και έφυγε και τα μούτρα του έτσι Όχι εγώ είμαι λίγο πιο κάτω και λίγο πιο πέρα από αυτό από ξέση πλευρά μου Πού είσαι ακροδεξιό, κοντά Μαζί είναι, μην αγχώνεσαι. Με την καρδιά με πέτυχε, θέλαι μου, με στην καρδιά. Ε, δεν θέλει και πολύ να ψάξεις. <ΣΣ> Αν και με στην καρδιά πετυχαίνετε συνήθω εσεί. με μαχαίρια. Ναι. Δεν το αλλάξω. Κάι, μωρι Λουκά. Φέτω, το 2020 με μισοτάκι προθυπουργό, δεν κανονίζω τίποτα εγώ και η οικογένεια μου για διακοπέ. Άντε να πάω στην αγώνα να παίξουν μια λακτέρτα. Αυτό τίποτε άλλο. Ε, το χειρότερο. Δεν πάει πιθανά κολυμώσει κρονοιό που θα σα ακούμε τα κατάκα στην αγώνα. Μαλά, εγώ κάνω πάνω και το χειμώνα, με βλέπω κορονοιό και φεύγει. Πότε δεν έφερώ. Πώ θα με φύγει, το καλοκαίρι, δεν φεύγουν έρθουν και μέτρε. Έλα να σε μαθαρά και τουλάχιστον κοινά σε αυτό το κορμί. Έλα θέλω θέλω να έλα. με μάθει θέλει. Ξέρει θέλω, θέλω να με μάθει θέλει. Τρε με σαφλέπο να πηγαίνει. Ναι, αγώνα, έλα αγκώνα να σε μάθω ρακέτες, έλα, γεια. Εγώ θέλω τον παλάκι. Μετά θα σου δώσουμε τον παλάκι, μόλις μάθεις, έλα, γεια, yeah. γεια. Έλα, παραμό. Έλα, καλέ, πού είσαι. Άκου πως θα το ξεκινήσω. Α, νι Πακολλή λαϊκή συμμετοχή θα μα κλάσουνε τα αρχεία με τι απεργίε μέσου. Πρώτον. Δεύτερον, σήμερα το πρωί σε κάτι Λάπιν που κάνω το πρωί πρωτοβίγον για τη δουλειά. Τι κάνει, Έχω... τι κάνει, λάτινγκ. Χαλεζάπινγκ, καλέζάπινγκ. Λάτινγκ, νόμιζα αγάπη μου, γιατί χορεύεις ένα λάτινγκ το πρωί τη τάβλα. Σιγά, με χορεύω λάτινγκ. Δεν σπάει μέση μου εύκολα. Το παίζω Έχεις... Είσαι. Το είσαι. Φύφα! Το... Δεν πειράζει, το... τι να κάνω, παιδιά, κάτι γίνεται, να το δούμε ε... Σε τι είναι αυτά τα πράγματα, κάνουνε κυκούκια στου τουρίστες που έρχονται, αψίδε με νερά, του κερνάνε, του πιάνουνε. Ενώ του προσφέρει μια χώρα ασφαλή σε σχέση με την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, που θα έπρεπε αυτή να μα φέρνουν τώρα για να δουν στη χώρα μα. Συντοτικολογερπαναράδε κάθε χρόνο από το 1949 και να απολαμβάνουν τσάπα τη χώρα που οι παππούδε του βάζουν. Κι αν να λένε και ευχαριστώ και να πληρώνουν 1000 ευρώ το δωμάτιο, ο ασύμετρο μου τα θυμίζει. Gąbkoświeci tu gąbko. Gąbkoś się gąbko mikro, nie da się talerzem θέλω na τις δό. και στην Αθήνα Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή mm. Ταλάρα το θυμίζεις Αθήνα γυναίκα που κλαίει mm. Και να κόβεται με, με, με την Δενεκεδούπολη την Τενεκεδούπολη Αυτό Ξέρω μια πόλη που η καίει Καϊκά. Και δεν ντροσκιά δεν θα βρει Καίει το παγκάκι, δεν βοηθάει να καθίσει κάποιος Είναι για το συμβόνο Ναι, ή όταν μεγαλώσουν τα δέντρα εδώ Και αποκτήσουν ε, φυσική σκιά Έταν η ιστορία του Ροχόνι σπουδαία. Ήταν ή επιτάσσευε την Εδώ θα παίξουν τα κορμιά. Σιγνάροι και λάμπορ, στη ζυγή. Η πατρό γη φυμίζει σαν την αγκή. Αυτή... Θέλεις κανείς Και κανέναν δεν ρωτάς Στου χουριό για να φιλήσεις Ταραπτώ. Νιώθεις ακλήφτο κουτάς Ταραπτώ. Μια φιέρωση για <χει> την Παρασκευή αυτό που λέει ο Τσίπρας για το χάρτινο τσίρκο Βάλε το χάρτινο τσίρκο από τρύπες Εμείς όμως συντρόφισσες και σύντροφοι είμαστε εδώ Για να πάει ο τόπος μπροστά Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο, ένα χάρτινο, τσίρκο. Ένα χάρτινο, τσίρκο. Ένα χάρτινο τσίρκο Μόλις σε βρίσκουν Γέλια σκεπάζουν καθ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 Έχεις ένα χάρτινο τσίρκο. Που με κανέναν βλέο. Και θέλω μαθείο. Γελάτε. Κα τι γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Γελάτε. Στου σπιτιού του κακουσάλε. Δεν ματάξα να γερνώ. Στάνει και βοβάλλε. Να γίνουν όλα ρε ματιό. Με πολλέ σα παραμύθε θα τα βρω. Παστώνια δεν λίγο να πιστέψω. Τον κουμπάρο του ξυφτίλα. Για να μου βάλει την Παρασκευή, κυρία τη Χρυσήνη, που έρχεται για το οικόπεδο, σα πάτα. Mm.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 δύο τρία χιλιάρικα νομίζω. Τι λέτε καλή δύο τρία χιλιάρικα. Φορολογητέα ναι. Καλά το. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα και με με έχουμε. Εγώ δεν είμαι με το μισοτάκι. Α, τι είστε κομμουνιστρία; πάρει το οικόπεδο, να του βγάλω τα μάτια του Μητσοτάκη. Είστε τίποτα κομμουνίστρια να σας στείλουμε απέναντι στη Μακρόνισσα. Χειρίετο, τι πιστεύω εγώ, πάντως Μητσοτάκης δεν είμαι Α, κατάλαβα, που... κατα... Α, για να έχεις οικόπεδο σας πάτα πιο πολύ για Πασόκ το κόβω. Πώς, δεν είμαι Πασόκ Να είναι, να τα βγάζουμε. Ούτε Πασόκη είμαι. Ούτε, Πασόκ... Ούτε Μιτσοτάκη είμαι. Γιατί το Πασόκ συνεργάζεται με το Μιτσοτάκη. Έτσι. Α, κατάλαβα, κουμούνι και λίγα σα κάνουνε. Πο, Καλά, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο. πάνω να κατασκηνώσω έξω από το μαξί μου. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, ε, χρεώνετε και το πεζοδρόμιο όμω, ε. Αν θέλετε θα νοικιάσετε στο Δήμο, το πεζοδρόμιο, στο Μαξίμου. Oh, καλέ τώρα τι είναι αυτά που μα λένε. Θα βρείτε άκρη είναι ο ανιψιό. Ο ανιψιό Μπακογιάννη, όλα καλά, μην ενοχώνεστε. Τι Μπακογιάννη, κύριε, τι σχέση έχει ο Μπακογιάννη, κο Κώστα. Ω oh, Παναγία μου, τι να είναι αυτά τώρα μεσημεριάτικα. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολυκατάστημα, αν δεν γίνει δρόμο, να κάνουμε ένα μόλεκι πέρα για του πατιώτε, γιατί δεν είχαν αρκετά. Μα εμένα το οικόπαιδο μου είναι στα χωράφια, τι δουλειά έχει το μόλεκι και θα τα κάνει η Αττική να έχουμε χωράφια πρέπει κάπως πως θα γίνει η αποκέντρωση που θα ανοιχτούμε στα σπάτα πρώτα το, το χάνετε το οικόπεδο μην τα πολυλογώ μην υπολογίζετε αυτά τα λεφτά θα το πάρει το κράτος θα γίνει απαλωτρίωση θα τα πάρει το κράτος ναι. τι να πω κύριε εγώ τη μεσητία θα την πάρω κανονικά από εσάς όμως τι θα πάρει τη μεσητία θα την πάρω εγώ τα λεφτά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 Teraz mam, co ja chcę, menu. Μια παραγγελία την Παρσκευή, φυλαράκι. Θέλω να μου βάλει αυτό με το παπά που λένε και καλά ότι είναι τα μαγαζάκια κτλ. Με το θυμάσαι που είχε βγάλει αυτό που κάνει τον όμορφο κόσμο. Με, με τον υπόδρομο. Το ναι, ο Ναούντοχλου με τον υπόδρομο. Μου λέει τα έχω όλα κάπω έτσι. Κάτσε έτσι με ένα μυξάρισμα. Κύριε Παπα, όταν λέτε το μαγαζί, σε ποιο μαγαζί αναφέρεστε. Είχα μαγαζί, είχα ψαρωταβέρνα, την έκλεισα. Μου τα φάγανε όλα στον υπόδρομο και την ψαρωταβέρνα την έχασα στον υπόδρομο. Mm -hmm. Το μαγαζί του κυρίου Μιονί. Το μαγαζί Ναι βεβαίως ήταν τεράστιο το μάζι του κύριου Μήνου. Είναι η δική σας φωνή αυτή κύριε Παπά που ακούσαμε. Είναι η δική μου φωνή ναι. Κέρδαγα 80.000, πέφτανε 4 εκατομμύρια πάνω στο τραπέζι, έριξα ντόρτια, τα χασα μετά όλα. Βγάζεις λεφτά. Κίνια, τρομερή κίνια. Με έχει καρφώσει μάτι το μάτι, το φοβά με το μάτι. Με κουμπίνους και τερτίπια, το όνομα στα. Και θα πάρω πέντε σπίτια Ο κύριος Παπαδημούλης Στην Ακρόπολη μπροστά Παραγγελιά για παρασκευή Τον άδωνι για την ελιά Και το λάδι που του φέρανε Και κόντρα τον ρίζο Από τους καπρούς ευτυχίας Ναι αλλά πόσο χρονών είναι Δεν που λες πόσο χρονών είναι Πολλές φορές τα λέει ο άλλος και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα Και στο τέλος Εντάξει δεν είναι και Στα την Καλημέρα Βέβαια, σας τρί κλείσουμε, Θέλω να δείξω κάτι Γιώργο, Γιώργο. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό είναι λάδι. Από ελιές που ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 1500 έτης Είναι σημαίνει, σημαίνει, σημαίνει Όταν αυτό το λάδι, αυτή αυτό το στήριο ελιές και αυτό λάδι γεννιόντουσαν στο μέσο όρο τους Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη Χτιζόταν η Αγία Σοπιά μεγάλη, δεν και σαν την κελοφόνη Στο Στους σπίτς του κακούς άλλες, δεν μ' γυρνώ Φάνες και βοβάλες yeah, να γίνουν όλα ρε Με Να πωλιά σαν θα τα βρω μπαστούνια δεν θε. να πιστέψω τον κομπάρο τον ξεφτέλα. να μου βάλει κάτι για, το, για την Παρασκευή. Να σου βάλω, μάνα μου. Να μου βάλει, μάνα σου. Είσαι και το παρακράτο. Του Ζαμπέτα λε. Το επεμβαίνει, το... επεμβαίνει yeah. στη ζωή μου, ασυγχωρείται. Θέματα, προσωπικά και απορτά μετετεκτρικού κλωτέ, με τα λαματά και, και επικροπε. Είναι ειδική σα φωνή αυτή η κυρία Παπά που ακούσαμε. Είναι η δική μου φωνή, Εμπενταίνει, με βαθίνει. Επεμβαίνει, με κανένα μπαλάκι δεν είναι. Τι μπορούσε να φανταστείς Εγώ έκανα τη μοσχολία τώρα. Τότε που το έβρεφε για τη μοσχολία, ότι θα σκόταν τα μάμια του που είχε κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Α εκεί το πάτε. Τον είσαι ψήφι, μου, ε. <laughs> Τον ψήφισε, <laughs> ματάκια μου, ε. <laughs> δεν πειράζει, καμάρι μου, δεν πειράζει. Το βάλω γονέλα για συγχώριο. Είσαι σκέτω. Παραγράτος. Είναι η δική σα φωνή αυτή, κύριε Παπα, που ακούσαμε. Είναι η δική μου φωνή, ναι. Είσαι σκέτο, βαράτο, και προχωρήσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Να σου πω την Παρασκευή, μια και, και τελειώσαν τα αποτελέσματα. Οι μαθητέ, να μου βάλει αυτό με τη Διαμαντεπούλου με τι τσότε που θα δεχτεί στα σχολεία. Ναι, γεια Μα ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωση η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω είμαι δάσκαλος του δεύτερο ου Κερατσινίου. Πες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 Μέχρι πέντε είναι σχέση. Κυρία Μαριάν, best off. Τι είναι αυτά. Το... Πώ δεν τα μοιράσαμε δεν στα παιδιά. Κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εγώ πήρα να σα προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ ταξιδέμαι και μέλο φίλο του Πασό και ένιωσα την ανάγκη να προλάβω το Διεθνή. Πάσει και τον προβάδο. Είναι απαιτεί τι να το κρατήσει. Τώρα για να το έγιω, για να γίνει έλεγχο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώ. Ποιο να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει, έκανα είναι πολύ που θέλουν το κακό. Να, να είναι προφοράσια λέτε. Ε, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατότητα. Τι είναι, γιατί αυτό να είναι λάθο αυτό. Η αριστερή λέτε να είναι. Ποιο να έχει Δεν ξέρω. Είναι Τι να κάνω. Δημήτρης Βανιέρη λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό κερατσινείο. Μισό λεπτό, κύριε Ναι, περιμένω. Το... Πείτε και στην ναι. κυρία Υπουργό Άννα. Ναι, κύριε Βενέρη Ναι, πείτε μου. Καλά, πέρα. αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα γιατί προφανώ προφανώς Να τα κρατήσω κάπου ίδια. στην άκρη. θα προλάβω το δεν ξέρω. να θα έχει ο Θα θα έχει τα Yeah. Τώρα, δεν ξέρω αν θα το νιάξα. Αλλά το κανάλι εκεί πέρα. Εμεί θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί εμεί και δυναύουμε να πέσουμε. Αυτό δεν τον ιατζιά βούτυρο ψωμί του είναι. Όχι. Θα Ενημερώσατε... δείτε yeah. ότι ενημερώθηκε ο Υπουργό και θα έχει επιπτώσει αν κάνει τη δημοσιοποίηση. Θα κινήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία, γιατί αυτό είναι σίγουρα ηλικό προποκάτησε. Πέστε του για να τρομάξει. Να το πω έτσι λέει. Βεβαίω. Πέστε του να... για να τρομάξει ότι αν κάνει οτιδήποτε, ο Υπουργό θα κινήσει όλη την νόμιμη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Εσεί έχετε ενημερώσει τον Υπουργό. Τώρα μόλι. Α, ξέρει. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα που μιλήσαμε πήρε για άλλο υπουργό. Δεν ξέρω. Με αυτό το πράγμα να έρθουνε τσόντες στα παιδιά ευτυχώς που δεν πήγαν στα χέρια τους που τα προλάβαμε εμείς και δεν τα μοιράσαμε Λοιπόν προλάβετε το διευθυντικό Θα κοιτάξω θα κάνω ό,τι να ναι ε, Είμαι κι εγώ να σκάσω καταλαβαίνετε Εντάξω, Είμαστε παιδαγωγοί δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να φτάνουν στα δικά μας χέρια και να δίνουμε στα παιδιά Δύο παραγγελίε έχω για την Παρασκευή. Μια και είμαστε τσίρκο, όπω έλεγε. Για βάλε το τραγουδί, το τσίρκο των στίχημα. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Εμεί όμω, και σύντροφοι είμαστε εδώ. Ένα χάρτινο τσίρκο. Εδώ την Εδώ τα όνειρα τα στι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 Κλείνουμε ένα χρόνο τώρα τί, με την καινούρια κυβέρνηση. Και βλέπω ότι είναι οι ίδιοι, απάτε όλε, οι ίδιοι. Επειδή τώρα δεν είναι. Ένα Γιατί ήθελα να σου πω πολλά, αλλά είναι λίγο το χρόνο. Θέλω να κάνω ε, να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι, να καταλάβουν εμεί τα βόδια που του ψηφίζουμε. Πώ μα βλέπουν, τον Ιλιώκα, τον Γιάννη, το... αυτό το κακοσάρι που μ' αρέσει περίπου. Κάπω άλλε, άσχετο, αλλά ναι, οκ, έτσι ο κακοσάρι. Τους αλεσ, τώρα δείξε αναγκιρνά. Yeah. Έχω πίτσες μεγάλες και τέσχυνε, Γιατί... τα σχισμένα ταξ. Τας κοπίδια στα σακολιά, μόνο μυρίζουν για σημεία. Για τον εφος την ομονιά, νιάκουλο νιάκαλιακά. Πείτε ακόμα και το ταγάρι, τα, तα, तα, με μασφαρώνει καμπάν. Και όλα το χωριό τα πέτσα, τετραγιάσκα και τεκλετσά. Τους πίτσ του καγούσαλες. Δεν ματάξε να γυρνώ <Τσίλυνα> Στάνεις και βοβάλεις <Τσίλυνα> Να γένουν όλα ρήμα Με <Τσίλυνα> Με πολλές απαραμύθες θα τα βρω παστούν δεν παραλέγω να πιστέψω τον κουμπάρο του Ξυφτήλα